Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως γνωρίζετε, διαβάζουμε αυτήν την περίοδο τον βίο και την πολιτεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και Σπηλαιότου γραμμένων από τον γέροντα Εφραίμ τον φιλοθείτη. Βρισκόμαστε στην περίοδο που ο Φραγκίσκος μετέπειτα γέρον Ιωσήφ ψάχνει για έναν ενάρετο οδηγό έναν γέροντα στον οποίον να υποταχθεί. Ήσαν πολύ θεωρητικοί», μας λέγει, «τους οποίους εγώ δεν ηξιώθει να ειδώ, διότι είχον τελειωθεί προενός ή δύο ετών και μου έλεγον τα θαυμάσια αυτών κατορθώματα. Διότι εγώ με αυτά αδολέσχισα, βήμα προς βήμα, εγύρεζα τα βουνά και τα σπήλαια να έβρω τιού τους. Και ακούγοντα τη θαυμαστή ιδιωτή άναβε μέσα μου η φωτιά περισσότερο. Με ακόρεστη διάθεση ρωτούσε ο Φραγκίσκος πώς έτρωγαν, πώς προσεύχονταν, τι είδαν, τι ενόησαν. Έτρεχε διψασμένος όταν απέθνισκαν να δει και να ακούσει για τα θεϊκά οράματα που έβλεπαν πριν τους πάρει ο Θεός με ουράνια γαλήνη. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα γεροντάκια βρίσκονταν ήδη στο τέρμα του βίου τους και δεν μπορούσαν πλέον να δεχθούν την επιβάρυνση της πνευματικής καθοδηγήσεως. Και είναι γεγονός ότι εκείνη την εποχή επικρατούσε μια γενική πνευματική αδιαφορία στο άγιο Όρος. Επί παραδείγματι βρήκε έναν παπούλι στην έρημο που ήταν τυφλός και είχε έναν στην αγκαλιά του και τον χάιδευε. Πάει ο Φραγκίσκος και τον ρωτά... «Παππού, γιατί κρατάς το γάτι και δεν την ευχή» Ο καημένος ο γέροντας νομίζοντας ότι θα τον βοηθήσει, απήντησε «Φοβάμαι παιδάκι μου να μην πλανεθώ» «Μα γέροντα, είσαι στην αλήθεια του Θεού τώρα που παίζεις με τον γάτο και τον πειράζει και δεν την ευχή καθόλου» Τι να πει κανεί, ο απλοϊκός παππούλης δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτσι έζησε, έτσι μεγάλωσε. Θεωρούσε αιτία πλάνης να λέει την ευχή. Αυτοί συνέχιζαν την παράδοση των αντιησυχαστών του Αγίου Όρους που υπήρχαν και στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και των Κολυβάδων. Ήσαν οι επηρεασμένοι από τον βαρλααμισμό. Το φαινόμενο αυτό... Ήταν πολύ εμφανές την εποχή του γέροντος Ιωσήφ και δια το έγραφε κατόπιν σε ένα πνευματικό του τέκνο. Όμως, μη διηγείσαι πολλούς αυτά που σου γράφω, διότι δεν απασχολούνται αυτά οι άνθρωποι του αιώνος τούτου. Δι' αυτό, αν κανείς τους υπεί δια εργασίαν και προσευχήν, νομίζουν ότι τους λέγει δια κάπιαν τι ούτε δυστυχώς οι άνθρωποι της πονηράς εποχής μας. Ενώ ο αληθής μοναχός πρέπει μέραν και νύχτα να είναι επασχολημένοι στην θεωρία του Θεού, καν τρώγει, καν κοιμάται, καν εργάζεται, καν περιπατεί. Κατόπιν πορεύτηκε στα Κατουνάκια, στη συνοδεία του γέροντος Δανιήλ, που μαζί με τον γέροντα Καλίνικο, αποτελούσαν τότε την δίδυμη πνευματική κορυφή του Άθωνος. Ο γέροντας Δανιήλ ήταν βαθύνους και πτυχιούχος της θεολογίας στην περιόνυμο Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης, στην ίδια σχολή που είχε σπουδάσει πολύ νωρίτερα και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Η ενάρετη ζωή του γέροντος Δανιήλ και η μεγάλη του διάκριση έγινε σύντομα γνωστή εντό και εκτός του Αγίου Όρους. Μάλιστα διατηρούσε και φιλική αλληλογραφία με τον Άγιο Νεκτάριο Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Αυτή η άριστη φήμη του ησυχαστού γέροντος Δανείλ, που τότε ήταν και αυτός στη δύση του βίου του, περίπου 76 ετών, ήταν η αιτία που έθελξε κοντά του τον φλογερό Αρχάριο. Ο γεμάτος αγάπη και σοφία γέροντας Δανείλ στάθηκε για τον Φραγκίσκο, μεγάλο στήριγμα και φωτεινός οδοδικτής. Αποφάσισε λοιπόν ο Φραγκίσκος να καθίσει στη συνοδεία του γέροντος Δανίλ. Όταν τον έβαζαν να διαβάζει το ψαλτήρι στην ακολουθία ή στις πανηγύρεις που έκαναν τα ασκητήρια στις μνήμες των Αγίων διάβαζε πάρα πολύ ωραία και χωρίς λάθη. Παρόλο που ήταν ο λιγογράμματο, εντούτης είχε εφρά διαλόγου. Μάλιστα όταν διάβαζε από την πολύ κατάνοιξη έκλαιγε. Ο γέροντας Δανιήλ, με την σύνεση που τον διέκρινε, είχε καθιερώσει στη μικρή του αδελφότητα μία μέση γραμμή. Ούτε πολυαυτηρή, ούτε όμως και χαλαρή. Προτιμούσε αυτή την οδό και την θεωρούσε περισσότερο προσιτή και ασφαλή. Ο Φραγκίσκος όμως ήταν πολύ αγωνιστής. Στη συνοδεία του γέρο Δανήλ έτρωγαν οι άλλοι υποτακτικοί και ο Φραγκίσκος μόνο κοιτούσε. Το έλεγαν οι παραδελφοί του από ενδιαφέρον. Φάε αδελφέ Φραγκίσκε, φάε. Να είναι ευλογημένο, απαντούσε, αλλά δεν έτρωγε. Δεν αντιλογούσε. Έλεγε την ευχούλα και δεν μιλούσε καθόλου. Εκοιμόντο οι πατέρες, αυτός αγρυπνούσε, κοπίαζε πολύ, είχε ασκητικότητα και πνευματικότητα. Από Αρχάριος ακόμα ήταν παράδειγμα. Σεβόταν μεν απεριόριστα τη σοφία του γέροντος Δανείλ αλλά η ψυχή του φλεγόταν για ησυχία. Ο σοφός γέροντα Δανείλ τον ψυχολόγησε καλά και κατάλαβε πως ο Φραγκίσκος ήταν φαινόμενο και επειδή ήταν πραγματικά γεμάτος αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον για την πνευματική προκοπή των άλλων δεν θέλησε με αδιάκριτες μεθόδους να του τσεκουρέψει τον Ζήλο γι' αυτό του είπε παιδί μου εδώ αλλιώς είναι η ζωή εσύ είσαι ασκητικός δεν κάνεις για τη συνοδεία μου πήγαινε σε κάποια σπηλιά που σε αναπάβει και εγώ θα φροντίσω να σου βρω έναν αδελφό που να είστε και οι δύο μαζί γιατί μόνος σου δεν κάνει είναι πολύ επικίνδυνο και θα πλανηθείς να είναι ευλογημένο γέροντα, απάντησε. Με την ευχή λοιπόν του διακριτικού γέροντος Δανίλ, κάθισε στον τίμιο πρόδρομο απέναντι από τη Λαύρα ως καφιότης δηλαδή σαν φιλοξενούμενος κοσμικός με εικονικό ενίκιο. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη περιοχή με πλούσια βλάστηση και ομαλές κατοφέρειες. Αναπαβόταν η ασκητική του ψυχή σε εκείνα τα απόμερα μέρη και το ήσυχο περιβάλλον. Επειδή δεν γνώριζε ακόμα τίποτα για την ωερά προσευχή, αγωνιζόταν ακατάπαυστα με την προφορική ευχή, ζητώντας διαρκώς από τον Θεό τη βοήθειά του. Παράλληλα πήγαινε συχνά και συμβουλευόταν τον Γέρο Ω Ως καυγιώτης είχε το δικαίωμα να ασκητεύει όπου ήθελε. Πράγματι, συμφώνησε με ένα γεροντάκι της περιοχής ο Φραγκίσκος και του έδωσε ένα μικρό ποσό για τη φιλοξενία του με τον όρον ότι θα τον αφήσει ελεύθερο να ζήσει όπως θέλει μέχρι να βρει κανονικό γέροντα. Το γεροντάκι όμως αυτό αποδείχθηκε ότι είχε πολύ ιδιότυπο τρόπο ζωής. Τον περισσότερο καιρό απουσίαζε περιερχόμενο στις μονέ. και αυτή η συνήθεια έδινε την ευκαιρία στον νεαρό Φραγκίσκο να αγωνίζεται όσο και όπως ήθελε. Αγωνιζόταν σκληρά, νίστευε πολύ και αγρυπνούσε. Τις νύχτες στεκόταν όρθιος, υπερπατούσε και έτσι πίεζε όσο γινόταν την ανθρώπινη φύση του για να αντισταθεί στον ύπνο. Κάποτε πέτυχε να μείνει οκτώ ημέρες όρθιος, χωρίς φαγητό, νερό και ύπνο. Προσπαθούσε δε με τη μελέτη και τις συμβουλές που έπαιρνε από διαφόρους πνευματικούς πατέρες να μοιηθεί στην οερά προσευχή. Την ποθούσε τόσο πολύ, ώστε δεν έπαθε από το να προσεύχεται για αυτό το θέμα συνεχώς στον Θεό. Τελικά όμως το γεροντάκι δεν τήρησε το λόγο του και σύντομα άρχισε να αφαιρεί κάθε ελευθερία από τον Φραγκίσκο, και να του συμπεριφέρεται σαν να είναι γέροντάς του. Του επέβαλε επιτήμια, περιορισμούς και του φερόταν βία και σκληρά. Ο Φραγκίσκος όμως συνέχισε τον αγώνα του με υπομονή και καρτερία. Προσπαθούσε να κατανοήσει για ποιο λόγο το γεροντάκι του συμπεριφερόταν τόσο σκληρά και αυταρχικά, εφόσον μάλιστα ήταν κοσμικός και έμενε ως... Καβιότη στο κελί». Δεν τον στενοχωρούσε η σκληρή συμπεριφορά, όσο οι άδικοι αυτοί περιορισμοί που τον εμπόδιζαν στην άσκηση της ευχής. Και επειδή δεν έβρισκε απάντηση για τη στάση του αυτή, άρχισε να σκέπτεται μήπως πρέπει να αλλάξει διαμονή. Και αν τέτοια συλλογιζόταν, ξαφνικά ξέσπασε σε δάκρυα, προσευχόμενο με παράπονο τον Θεό, γιατί ενώ ποθούσε να βρει άνθρωπο να του διδάξει την ωραία εργασία, αντιθέτως οι άνθρωποι όχι μόνο δεν τον βοηθούσαν, αλλά τον εμπόδιζαν και από πάνω. Έκτοτε του έγινε συνήθεια, κάθε απόγευμα να κάθεται, δύο-τρεις ώρες μέσα στην έρημο και απαρηγόρητα να κλαίει. Τόσα δάκρυα έγινε όπου το χώμα γύρω του γινόταν λάσπη. Και έλεγε την ευχή με το στόμα προφορικά διότι δεν γνώριζε να την λέει με το νου. Παρακαλούσε όμως ασταμάτητα την Παναγία μας και τον Κύριο να του δώσουν τη χάρη να λέγει νοερό την ευχή όπως διάβαζε στη Φιλοκαλία. Καθότι διαβάζοντας εννοούσε ότι κάτι υπάρχει αλλά αυτός δεν το είχε. Μία φορά θέλησε να φέρει έναν πνευματικό να του κάνει αγιασμό στο δωμάτιο που έμεινε. Και όταν μετά τον αγιασμό πήρε το δίσκο να κεράσει τον πνευματικό με τσάι, το γεροντάκι τον είδε και έδωσε μια γροθιά κάτω από το δίσκο και χύθηκαν όλα κάτω. Ο μεμπνευματικός ήθελε να παρηγορήσει τον Φραγκίσκο, διότι ακόμη ήταν κοσμικός. Αλλά ο Φραγκίσκος έφυγε και πήγε μέσα σε μια κοντινή χαράδρα γεμάτης σπηλιές και έκλαιγε σταμάτητα από τον πόθο και το παράπονο για δέκα-δώδεκα ώρες. Και το βράδυ όταν άρχισε να σουρουπώνει για τα καλά, εξαντλήθηκε τελείως από τον πόνο και την νηστεία, στέρεψαν και τα δάκρυά του, έτσι έμεινε να κοιτάζει την εκκλησία της μεταμορφώσεως στην κορυφή του άθο και να παρακαλεί τον Κύριον μαραμένος και πληγωμένος. Κύριε, καθώς μετεμορφώθης εις τους μαθητάς σου, μεταμορφώθηκε και ψυχή μου, πάυσον τα πάθη, ειρήνευσον την καρδία μου, δώσ ευχήν το ευχομένο και κράτησον τον ακράτητον νούν μου. Και ενώ προσευχόταν έτσι με πολύ πόνο, ήλθε μία πνοή, ένας λεπτός αέρας από τον ναό, γεμάτος ευωδία. Και η ψυχή του γέμισε χαρά, φωτισμό, θεία αγάπη και άρχισε μέσα από την καρδιά του να βρει αδιάλειπτα η ευχή με τόση ευτυχία που σκεφτόταν Αυτό είναι ο παράδεισος, άλλον παράδεισο δεν χρειάζομαι». Και έβλεπε να λέγεται μέσα του η ευχή με μαθηματική ακρίβεια σαν ρολόι. Και το θαυμαστό ήταν ότι συνέχιζε μόνη τη χωρίς καμιά δική του προσπάθεια. Μόλις το είδε αυτό, θαύμασε και είπε «Τι μου έγινε τώρα, πώς μέσα μου λέγεται η προσευχή. Εγώ τόση προσπάθεια έκανα τόσο καιρό και αυτό το πράγμα δεν το ένιωσα». Και αφού είδε ότι η προσευχή προχωρεί και αισθάνεται μακαριότητα και ευτυχία, ρωτούσε χαρούμενος αυτό είναι η νοερά προσευχή που διάβαζε στα νηπτικά βιβλία της Φιλοκαλίας. Αυτή τη γεύση έχει. Αυτό είναι το φως. Ο Φραγκίσκος αξιώθηκε αυτού του μεγάλου χαρίσματος γύρω στο 1921 σε ηλικία 24 μόλις ετών. Σηκώθηκε λοιπόν εμφορούμενος από όλο αυτό το θαύμα της προσευχής και μπήκε μέσα στη και μπήκε μέσα στη σπηλιά και εκεί άρχισε να λέγει την ευχή με εισπνοή και εκπνοή, όπως διδάσκουν οι πατέρες. Και μόλις είπε λίγε φορές την ευχή, ευθύς αμέσως αρπάχθηκε ο νους του σε θεωρία. Ήταν η πρώτη αρπαγή από τις αμέτρητες που αξιώθηκε. Κατά λέξη αναφέρει ο ίδιος αφηγούμενο το γεγονός σε τρίτο πρόσωπο, ω να επρόκειτο για κάποιον άλλον και κύψα στην κεφαλή στο στήθο, στήθος, ήρχισε να εστίει των γλυκασμών όπου έρεεν η δοθήσα ευχή, όπου ευθύς ηρπάγει εις και όλος γενόμενος εκτός εαυτού, δεν περικλείεται από τείχους και βράχους. Έξω πάσις τελήσεως, εις μίαν γαλήνην εις άπλετον φως απεριόριστον εύρος, χωρίς σώμα, και μόνον τούτο περιστρέφει ο νους του. Να μην γυρίσει πλέον στο σώμα, αλλά εκεί όθεν είναι να μείνει διαπαντός. Κατόπιν αφού τον ανέπαυσε νόσον ο Κύριος ήθελε, ήλθε πάλι στον εαυτόν του και ευρέθη μέσα στην σπηλιά. Έκτοτε η ευχή που με τόσο θαυματουργικό τρόπο του εδόθη από τον Θεό, δεν έπαυσε μέσα του να λέγεται νοερός μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Ήταν δηλαδή θεοδίδακτος, όπως ο Σιμεών ο νέος θεολόγος και πολλοί άλλοι νηπτικοί πατέρες. Μόλις πέρασε η μεγάλη αυτή δωρεά της Θείας Χάριτος, παρέμεινε πλέον ως ενδυμούς κατάσταση η αυτοενέργεια της νοεράς προσευχής στον νεαρό αγωνιστή. Ο Φραγκίσκος πήγε αμέσω στον γέροντα Δανιήλ να του φανερώσει τι συνέβη. Διότι είχε την σύνεση να θέλει να φανερώνει τα πάντα στο πνευματικό του οδηγό. Γεμάτος χαρά και με την ορμή του νεανικού ενθουσιασμού του είπε «Έτσι και έτσι μου συμβαίνει. Βρήκα την ωραία προσευχή και δεν θέλω τίποτε άλλο. Θα πάω μέσα σε ένα βράχο και εκεί θα απολαμβάνω τη χάρη τη. Πρόσεχε. Μπορεί να πλανεθεί ή να πέσει σε αμέλεια ή να σου κάνει κακό ο διάβολος και να χάσει τα μυαλά σου. Τι θα μου κάνει αφού έχω την προσευχή. Δεν φοβάμαι τίποτε. Αυτό που ζητούσα το βρήκα. Καλά. Πήγαινε στη σπηλιά σου προς το παρόν, αλλά θα πρέπει να βρούμε κάποιον σύντροφο για να μην είσαι μόνος. Τα λόγια του γέροντος Δανιήλ ήσαν όχι μόνο σοφά, αλλά και απάυγασμα της δισχιλιετούς πατερικής σοφίας. Ο δε Θεός, όπως θα δούμε κατόπιν, ήδη είχε φροντίσει από καιρού για τον ασκητικό του σύντροφο. Με την ευχή λοιπόν του γέροντος Δανιήλ, ο Φραγγίσκος πήγε στη σπηλιά του για να καλλιεργήσει περισσότερο την νοερά προσευχή. Κατάλαβε ότι τον επισκέφθηκε η Θεία Χάρης ως ενδυμούσα πλέον κατάστασης και όχι ως αντιληπτική και γι' αυτό επέτεινε την άσκησή του. Απέφευγε τους ανθρώπους εντελώς για να μην αποσπάται ο νους του από την προσευχή. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος δεν κοιμόταν. Μέρα μεσημέρι εμφανίστηκε μπροστά του με τη μορφή λιονταριού, φθόνο επειδή δεν άντυχε να βλέπει την προκοπή του νέου. Μόλις ο Φραγκίσκος το είδε, επειδή ακόμα δεν είχε εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, πήγε να φύγει η ψυχή του από τον φόβο. Άρπαξε τη φωτογραφία του πνευματικού του, που είχε δίπλα του, και την έσφιξε επάνω του λέγοντας, «Θεέ μου, εγώ υπακοί κάνω, δεν είναι το θέλημά μου, τι είναι αυτό» Και μόλις έκανε το σταυρό του, το λιοντάρι εξαφανίστηκε. Ο Φραγκίσκος έμεινε σε εκείνο το βράχο, που ήταν τόσο μικρός, ώστε με πολλή δυσκολία μπορούσε να στέκεται όρθιος μέσα περίπου δύο χρόνια. Εκείνη την περίοδο της ζωής του, για να εξοικονομεί το λιγοστό φαγητό του, έφτιαχνε σκουπίτσες με κορυφές αποθάμνους, τις πήγαινε στη Μονή της Λαύρας, και οι μοναχοί του έδιναν παξιμάδι στον τορβά του αλλά δεν είχε που να βάλει τα παξιμάδια του ο βράχος είχε ένα εξογκομματάκι και εκεί πάνω έβαζε τα ψωμιά και τα σταύρωνε κιόλας όμως τα ποντίκια ειδικά οι δασοποντικοί που είναι εξαιρετικά ευκίνητοι και τρώνε σχεδόν τα πάντα δεν άφηναν τίποτα ο Φραγκίσκος όμως δεν τα πείραζε αντιθέτως τα χάιδευε κιόλας και του έλεγε «Δεν θα φάτε από για τα ψωμιά, είναι δικά μου». Φυσικά οι απρόσκλητοι μου φυσικα οι απροσκλητοι μου δεν τον άκουγαν. Ο Φραγκίσκος τα έδιωχνε κάθε φορά, μα τα αδιφάγα τροκτικά πάντοτε έβρισκαν τρόπο να ροκανίζουν με λεμαργία το λιγοστό του παξιμάδι. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι αυτό συνεπαγόταν ακούσει ανηστεία, ακόμη και ασιτεία, για τον απομονωμένο ασκητή. Εν τούτης όμως ο Φραγκίσκος αντί να θυμώσει και να προσπαθήσει να ξεφορτωθεί με δραστικό τρόπο τα ποντίκια έκανε υπομονή στη δοκιμασία αυτή για δύο ολόκληρα χρόνια μέχρι που πήγε στην καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Μια νύχτα ενώ αγωνιζόταν στην ησυχία με την ευχή σε κάποια στιγμή πλήθυνε το φως και ξαφνικά ήλθε πάλι σε θεωρία. Ο ίδιος διηγήθηκε την θεωρία αυτή ως εξής. Ιρπάγιον ούς μου εις έναν κάμπο και ήσαν κατά τάξιν, κατά σειράν, μοναχοί συνταγμένοι εις μάχην. και ένας υψηλός στρατηγός ήρθε πλησίον μου και μου λέει θέλεις να εισέλθει να πολεμήσεις στην πρώτη γραμμή εγώ τον απάντησα ότι σφόδρα επιθυμώ να μονομαχήσω με τους αντίκρυ θίωπας όπου ήσαν κατέναντι οριόμενοι και πνέοντες πυρ ως άγριοι σκύλοι όπου μόνο η θεωρία τους σου επροξένει τον φόβο αλλά σε μένα δεν είναι το φόβος διότι είχον το σαφτην όπου με τα δόντια μου να τους σκίσω είναι δε αληθές ότι και ως κοσμικός ήμην τη αυτής ανδρείας ψυχής. Τότε λοιπόν με χωρίζει ο στρατηγό από τας γραμμάς όπου ήταν η των πατέρων. Και αφού δήλθομεν τρει ή τέσσερας γραμμάς με έφερεν στην την πρώτη γραμμή όπου ήσαν ένας ή δύο ακόμη κατά πρόσωπον των αγρίων δαιμόνων. Όπου αυτοί ήσαν έτοιμοι να ορμήσουν κι εγώ επνεόν εναντίον τους και μανία. Κακήθεν με άφησεν επιπόντος ότι ή τη επιθυμεί να πολεμήσει Ανδρίος με αυτούς εγώ δεν τον εμποδίζω αλλά βοηθώ. Και ήλθον πάλιν εις τον μου. Και διαλογιζόμιν άραγε τι πόλεμος να είναι αυτός. Ο γέροντας Ιωσήφ σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα βρήκε την χάρη των τελείων και έπρεπε να περάσει από το καμίνι της θεία Εγκαταλήψεως. Με την οπτασία της πρώτης γραμμής, άρχισε η οδυνηρά περίοδος της Άρσεως της χάρη Χάριτος. Τόσο αδισόπιτο πόλεμο έμελ να δοκιμάσει, ώστε στο τέλος τη ζωής του, ενθυμούμενος με τρόμο αυτήν την περίοδο, έλεγε στους υποτακτικούς του, «Εάν είναι να βρείτε την χάρη, και να την χάσετε, τότε καλύτερα να προσεύχεστε όχι για χάρη, αλλά για εμπειρία, διότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να βαστάξει. Από τότε λοιπόν άρχισαν οι άγριοι πόλεμοι της Σαρκός, που οι δαίμονες δεν τον άφησαν στιγμή να ησυχάσει, ούτε την ημέρα, ούτε τη νύχτα. Κάθε νύχτα λυσόδης αγώνα και την ημέρα οι λογισμοί και τα πάθη. Δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Μόλις έκλεινε τα μάτια του, πάθαινε ενυπνιασμό. Για να αποφύγει αυτόν τον σφοδρό πόλεμο, κοιμόταν όρθιος σε μια γωνία ή σε ένα ιδιότυπο ξύλινο σκαμνί που κατασκεύασε ο ίδιος με ξύλινε υποστηρίξει για να κουμπάει τα χέρια του επί οκτώ ολόκληρα έτη όσο δηλαδή κράτησε και ο πόλεμος αυτός χωρίς να πλαγιάζει καθόλου. Εδώ οφείλω να τονίσω, γράφει ο γέρον Εφρεμ ο φιλοθεϊτης ότι δεν είχε καθόλου παρελθόν από σαρκικά αμαρτήματα και ήταν παντελώς αγνός. Εν ο πόλεμος αυτός εγένετο το οικονομίαν Θεού, όχι μόνο για να δείξει την προαίρεσή του και την αγωνιστικότητά του, αλλά και για να μπορέσει κατόπιν να καθοδηγήσει και άλλους στους εύβοσμους λιμώνες της αγνότητος. Ο Φραγκίσκος αγωνιζόταν σκληρά διότι είχε πλήρη επίγνωση του πολέμου. Αλλά ήταν και ο χαρακτήρας του τέτοιος που δεν υποχωρούσε με τίποτα. Έκανε άκρα και ολονύκτη αγρυπνία. Ξερό ψωμί και ελάχιστο νερό έτρωγε και έπινε. Όταν έφτανε σε κάποιο αδιέξοδο κοπόσεως δυνάμωνε η χάρης και έτσι πάλι συνέχιζε τον φοβερό του αγώνα. Αλλά όσο προχωρούσε ο χρόνος ο πόλεμος από τους δαίμονες γινόταν πιο σκληρός, σχεδόν αδιάκοπος. Μα και αυτός ήταν όλος μανίαν εναντίον τους. Κάθε βράδυ καθόταν ώρες στην ωραία προσευχή και δεν συγχωρούσε το νου του να βγει από την καρδιά. Εις πνοή, εκπνοή, επικαλούμενος το όνομα του Χριστού σε βοήθεια. Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνη άδου έβρος με, θλίψην και οδύνη νεύρων και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμην. Μάλιστα τόση ήταν η ψυχική του έντασης που από το σώμα του ο ιδρώτας έτρεχε σαν βρύση. Είχε ένα ξύλο και αλίπιτα χτυπούσε τον εαυτό του, ιδίως στους μυρούς. Έδραινε τον εαυτό του δύο και τρεις φορές την ημέρα. Πολλά ξύλα έσπασε πάνω στους μυρούς του. Σαν δίμιος στεκόταν απέναντι στον εαυτό του. Έτρεμε όλο το σώμα του όταν έβλεπεν ότι θα πάρει το ξύλο. Οι δαίμονες έφευγαν, τα πάθη ημέρευαν και ερχόταν θεία παράκλησης και έχερε η ψυχή. Διότι είναι νόμος Θεού παν ό,τι προξενεί ειδονή θεραπεύεται με οδύνη. Ζητούσε με πολλά δάκρυα να τον λυπηθεί ο Θεός και να του πάρει τον πόλεμο αλλά ο πόλεμος δεν έφευγε. Πολύ πιθανόν να απορίσουν οι σημερινοί μοναχοί και αγωνιζόμενοι χριστιανοί, Πόσο νεαρός ασκητής έδερνε τόσο αλίπητα τον εαυτό του. Όσο τρομερό και αν ακούγεται, αυτό δεν σημαίνει ψυχική ανομαλία και ούτε πρόκειται για μοναδική περίπτωση στα ασκητικά κείμενα. Τα γεροντικά και η κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου βρίθουν τιού των ασκητικών παλεσμάτων όπου δεν τιμωρείται το σώμα, αφού είναι ναός του Άγιου Πνεύματος, αλλά υποτάσσεται στον ηγεμόνα νου. Ο Ορθόδοξος ασκητισμός δεν είναι σωματοκτόνος, αλλά παθοκτόνος. Για παράδειγμα αναφέρουμε τον Άγιο Λεόντιο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που έδερνε τον εαυτό του με ένα λουρί γεμάτο καρφιά. Όταν κοιμήθηκε, τέσσερι ολόκληρε ημέρε μετά την κίνησή του, άρχισε ο του παραδόξου θαύματο να αναβλύζει αυτόνο ζεστό αίμα από το σώμα του, από τι τρύπε που προξενούσαν τα καρφιά. Ω γνωστόν το αίμα αρχίζει να πίζει σχεδόν αμέσως μετά το θάνατο. Εν τούτης, τόσο αίμα έρευσε από τον τετραήμερο νεκρό, που υπερχείλησε η νεκρόκασα του Αγίου, ξαναλιμνάζει στο πάτωμα. Παράλληλα, γέμισε και ο τόπος ευωδία. Και κατενόησαν οι μαθητές του ότι με αυτό το υπέρλογο αγώνισμα θέλησε ο Θεός να τους πληροφορήσει πως σαν Έμα μαρτυρίου δέχθηκε την εκούσια πέδευση του δούλου του. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Το επόμενο κεφάλαιο επιγράφεται «Ο Σαρκικός Πόλεμος». Γι' αυτό όμως θα διαβάσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.